Στοίχη 12 22. Τα αμαρτωλά ήθη των ψευδοδιδασκάλων. Σελίδα 945. 12. Αυτή δε η δε σαν άλογα ζώα τα οποία ακολουθούν από αυτήν την ώρα της γεννήσεώς των τας φυσικάς των αρμάς και ως εκ τούτου πιάνονται σπαγίδα φθοροπιών και ολυθρίαν θα καταστραφούν ασφαλώς επειδή βλασφημούν εις εκείνα που δεν γνωρίζουν δηλαδή βλασφημούν του ενδόξους αγγέλους. 13. Ούτε θα λάβουνε σαν ταμιβή την τιμωρία και των μισθών με τον οποίο πληρώνεται η αδικία. Νομίζουν οι ταλέποροι ως απόλαυση το να οργιάζουν όχι μόνο κατά τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια τη ημέρας. Είναι ακάθαρτοι και στίγματα της εκκλησίας και θεωρούν ως απόλαυση και τριφήν το να παραπλανήσουν πολλούς των και τα σπλάναστων, τα οποία διαδίδουν όταν συντρώγουν μαζί σα εις τας αγάπας. 14. Έχουν μάτια γεμάτα από επιθυμίαν του να βλέπουν γυναίκας εσχράς και πόρνας. Μάτια που ακατάπαυστα αμαρτάνουν, εξαπατούν και παρασύρουν με τα μάτια αυτά εις εσχράς πράξης ψυχάς που δεν είναι στηριγμένες στην αρετήν. Έχουν καρδίαν γυμνασμένην εις την των επιθυμίων του χρήματος και της ιδονής. Είναι τέκνα της κατάρας. 15. Εγκατέλειπαν των ίσχιων δρόμων και πλανήθησαν. Οικολούθησαν δε τον δρόμων και μιμήθησαν τη συμπεριφορά του Βαλαάμ, του Ιού του Βοσόρ, ο οποίο ηγάπησε των μισθών των εργατών τη Αδικία διότι έλαβε χρήματα από τον Βασιλέα των Μοαβιτών, για να καταραστεί άδικα των ευλογημένων λαών του Θεού. 16. Αλλά έλαβε έλεγχον και επιτίμησιν για την παρανομία του. Όνος που δεν είχε εκφίσως έναρθρον φωνή. Ομίλησε με φωνήν ανθρώπου και εμπόδισε του προφήτου την παραφροσύνην που τον έσπρωχνε να απειθήσει προς την ρητήν απαγόρευση του Θεού. 17. Αυτοί είναι πηγέ που εστήρευσαν και δεν έχουν νερό, διότι εστερίθησαν το καθαρόν είδο της αληθείας. Είναι σύννεφα που τα σπρώχνουν με βίαν σφοδρή και καταστρεπτική άνεμη. Δια αυτούς έχει φυλαχθεί η μαυρίλα του αιωνίου σκότους. 18. Και τους έχει επιφυλαχθεί η μαυρή αυτή, διότι με εξογκωμένους λόγους γεμάτους ματαιότητα και πλάνην δελάζουν με το δόλο μας αρχικών επιθυμιών και ακολασιών αστήρικτους πιστούς οι οποίοι χωρίστησαν πραγματικώς και έφυγαν μακράν από τους εθνικούς που ζουν μέσα στην πλάνην. 19. Και υπόσχονται σε αυτούς ελευθερίαν ισχερών που αυτοί είναι δούλοι της ειδική διαφθοράς και της αμαρτίας. Και είναι δούλη, διότι σε εκείνο το πάθος από το οποίο κανείς έχει νικηθεί, είσαι αυτό και έχει δουλωθεί. 20. Ναι, είναι δούλη, διότι αν μετά την αποφυγή των εσχρών και μολυσματικών πράξεων του κόσμου, την οποία κατόρθωσαν για τις πλήρους νόσου του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, εμπερδεύτησαν πάλι στα δίκτυα των εσχρών αυτών πράξεων και από αυτάς, Τότε τα τελευταία τους έγιναν χειρότερα από τα πρωτητερινά. 21. Διότι θα είναι το καλύτερον δι' αυτούς να μην είχαν γνωρίσει τον δρόμο της δικαιοσύνης και των χριστιανισμών, παρά αφού τον εγνώρισαν, να γυρίσουν πάλι στην παλαιά αμαρτωλή ζωή τους και να απομακρυνθούν από την παραδοθήσαν εις αυτούς Αγία Ανατολή που περιλαμβάνει την όλη διδασκαλία του Ευαγγελίου. 22. Αλλά έχει συμβεί σε αυτούς εκείνο που λέγει αληθή σπαροιμία. Σκύλος που εγύρισε πάλι στο ξέρασμά του και χείρος η οποία αφού ελούστηκε και καθαρίστη εκυλίστη μέσα στην λάσπη και με τα συνεχή κλείσματά της έγινε περισσότερον ακάθαρτος.